Έλα αποστολή μου, Ένα. χρόνια πολλά και ευτυχισμένα αγόρι μου, δεν σου λέω να δεις τα ψηλά βουνά γιατί ο κούλος θα σε καίει κάθε καλοκαίρι και θα Αυτό σου πας... είναι που ή θα μου πω... καρφώσεις πω... και αν μου γεννήτρια στην πλάτη Θα σου βάζει αν μου γεννήτριες, οπότε θα το κόψω με αυτά Άστα, άστα τα ψηλά βουνά, τα, τα... είδαμε τα έκανε Ναι, ε, τα κόψω με αυτά, μην το ξαναπούμε mm. αυτό το πράγμα Τα άκαψε και τα βάλανε μυστηράκια, άστα δεν θέλω έτσι <laughs> Έλα. Ο Τσίπρας τώρα, μην με διακόψε, παρακαλώ πολύ. Α, γιατί? Θα συγκεντρωθείς. Για πες. Έγινε, έγινε, έχω χάσει πάσα νευρά, αρε Αποστολή. Εγώ τον πίστευα, τον ελάτρευα, μου έχει πάσει τα νεύρα, αρε Αποστολή. Ο Τσίπρα. Α έβαστε, δεν να έπεσε. Να σου πω ένα πράγμα το οποίο το πει επίτιμο καθηγητή, λέει στο τουρκικό πανεπιστήμιο: Ιδιωτικό. Θα well, ψηφίσει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για να δούμε, ο είχε για πρόεδρο της Αχ, αυτό να το μακάρι. Πάμε να αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ. Δροπή. Αν είναι τέτοιο πράγμα, ούτε θέλω να το πιστέψω. Τι τα κάνει, Ρε Αλέξη, αυτά τα πράγματα. Καλέ, ποιο να το πιστέψει. Έκανε ό,τι καλύτερο για να κρατήσει ψηλά την αριστερά, να κρατήσει ενωμένο το ΣΥΡΙΖΑ. Ε. Για τι πολιτικέ του, εννοώ την περίοδο διακυβέρνηση. Δηλαδή, ε. Ε. έδωσε ε. τον καλύτερο του αυτό για να τα κρατήσει αυτά ψηλά. Ναι, α, και τώρα είναι περίεργο πράγμα, σαν να έχει σκέφτε. Προ ένα χρόνο μα εγκατέλειψε, δεν μίλησε καθόλου γιατί έφυγε. Έβαλε τον καστεράκι να είχε. Τον ετρώγανε σαν φίδια και τα αποτέλεσμα τώρα κάνει πόλεμο του Κασελάκη. Ναι, μα τρέπεται τρέπετε. Και εμένα μου Περίμενα τόσο από αυτόν γιατί κυρίω τον έχω ικανό. Για όλα. Αποφάσισα λοιπόν να πιαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα, ναι. Πιστεύω να μην φτάσουμε στα αυτό το σημείο. Πιστεύω να κρατήσει μια στάση ουδετερότητα να μην μιλάει. Και α το Κασελάκη να μην που θα πάει κι αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει στο κρεβάτι του αυτό ο άνθρωπο. Εγώ θέλω να βλέπω ένα καλό αύριο. Αυτό παρακάνει. Φοβάμαι όμω αυτό που σου είπα. τον προτείνει Μακάρη να δω αυτό, μακάρι. Εδώ είναι και αυτό είναι πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μακάρη, μακάρη. Και να διαλύσει ο Σίγα πόσο χειρότερο να είναι από αυτού είναι προέλδη προέδρου. Να έχει Και όχι τίποτα, άλλο δεν... βλέπω τον Άδωνη και το βορίδη να βγάζουν αυτό, αυτό που <σχλειά> περιμένουνε και Ναι, έλα, πού είστε τόση ώρα στην τουαλέτα και δεν το σκόνησε. Όπου ουστάρω, είμαι, τι θε. Α, τι έγινε, καλημέρα. Είμαι ο Φωτιάδη από τι παραστάσει του Καραγκιόζη. Γεια, σου, Φωτιάδη. Τι κάνει. Καλά. Σε πήρα γιατί σήμερα ξεκινάει επίσημα η περιοδία μα για το καλοκαίρι. Και λέω, ας πάρω τον αποστόκινο. Μισό λεπτό εκεί για να το διευκρινίσουμε. Δεν εννοείται κάποιε παραστάσει τη κυβέρνηση κάποιου συγκεκριμένου oh. υπουργού γιατί είπατε Καραγκιόζη. Όχι αγόρι μου. Δεν τα υποβαθμίζουμε όλα, μετά τα υποβαθμίζουμε. συγνώμη, αλλά ήθελα να είναι καθαρό αυτό. Εμεί είμαστε οι τιμή καθαροι. Δεν είμαστε. Είμαστε οι άλλοι που πάμε και αρπάζουμε. Οκ, okay, οκ, okay. παρεξήγησα, λάθο. Είμαστε κι εμεί από τη μεριά σου. Ναι. Έτσι. Απλά εμεί δεν βγαίνουμε μπροστά, είμαστε πίσω από το πάνελ. Και επειδή τελειώνεται τώρα έτσι όμορφα αυτή την εβδομάδα. Είστε τα λεγόμενα τα πισόπανα. Μπράβο. Πισόπανα, εμεί είμαστε τα μπροστόπανα. Ακριβώ. Και okay, η κυβερνητική ναι. είναι τα άλλα. Ναι. Σα τώρα να τα πει τα δικά μου. Ναι, με πανά τελειώνει κι αυθινόν. Τέλο πάντων, ναι, για πε. Ναι, αφού θε. Καλά μπάνια λοιπόν συνέδηψω. Είναι λουτρά μου, ρε, καταλαβαίνει τα λουτρά μα για τα κόκαλα. Καταλαβαίν Οπότε καταλάβετε είμαστε από αυτά. Πού το βγάζει ο ταξιάρχη, Σίκα, Σίκα. Και θα είσαι στο λιοπύρι πάνω, Ε ναι, λίγο παραπάνω. Με τα σμιλεμένα μπράτσα ιδρωμένη, Παραστάσει, Σίκα. Ναι, δεν μου πει για τι παραστάσει, πού γίνεται η περιοδία Τώρα σήμερα είμαστε στη Βέρεια, έχουμε ωραίο καστρό, Καλκιδική. Μετά πάμε Θεσσαλία, Σποράδε, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δεκάνισσα. Όλα αυτά μέχρι τι 31 Αυγούστου, κάθε μέρα και μια παράσταση. Να το, ορίστε. Γεια σου Καλιά μου Γεια σου Μαναράκη Τι κάνεις Καλά εσύ Καλά Πήρα να σου πω χρόνια σου πολλά τα oh, πει. Είσαι... it Με κάνεις υποκινήσω Να είσαι γερός δυνατός Να ζήσεις σαν τα πτυλά βουνά Σαν τα Dutch mountains και... που λέμε In the Dutch mountains In the Dutch mountains Τόσο ψηλά. Τα πιο, πιο, πιο ψηλά. Τα πιο, sorry, ναι. Να σε χαιρόμαστε και να σε καμαρώνουμε και να σε απολαμβάνουμε. Για πολλά χρόνια. Για πάρα πάρα, πάρα πολλά. Τελειώνεται αυτή τη εβδομάδα? Τελειώνουμε. Όχι, ρε. Ναι. Όχι, ρε, γαμό. Ναι. Μετά τι θα κάνει. Θα κερδάω κονσέρβε. Μέχρι να ξαναγυρίσουμε. Ωραία. Εντάξει, Για να ξέρω αν μπορώ να σε βρω κάπου να σου πλήσω ραντεβούρα, παιδί μου. Ωραία, oh, καλησπέρα. Ωμορή καβλιά, Μόνικα. Εγώ πάνω, Που σε έπαιρνα στην παραλία βράδυ στο Σάντα Μόνικα. Καλό, ε! Καλό, Τι μαντάκα. Έφυλε, σε πήρα για να σου πω ότι μου κύλησε ένα δάκρυ σήμερα. Εντάξει, άκουσα τώρα ότι η αυγή κλείνει, ξέρει, τι φυλάδε, αυτέ τι κομματικέ που κάνουν το 57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 Θε να τα ακού, ρε Μαλάκα, ποιο πάνε. Για yeah, πε. Από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει το Πασόριζα. Πώ λέμε Πρασόριζα, πάρτε τα αρχήρια. Καλά, υπάρχει θα πιο ρε. Το έχω πει σε παραστάσει παλιότερα Το Πάριζα. Πάριζα να πιάσει και του νέου. Όχι, ρε Μαλάκα. Πάριζα, Πασόριζα. να πιάσετε με μπιτσυρίκια όλα. Εγώ σε γαμάω, Μαλάκα. Όταν κου εγώ θα λε. Αντε γαμίζω. Πε το διάλογο, Χαμούρι. Πασόριζα, όπω πρασόριζα. Γυμναστριακό, σα γαμάω όλου. Και ο, ο, ο Μητσοτάκη γαμάει. Φίλε, καταλάβατε Καμπάω ακόμα μερικές φορές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 μόνα είχαμε να δούμε από το Μέγκελε να του πει στο βλάκα. Μην το βρίζετε, Είχα... θα παίρνει μετά να λέει δεν Εγώ τον υπερασπίζομαι. Και εγώ γι' αυτό πήρα, απλά μου βγήκε στο τέλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα πέρα για πέρα. Αποστολή την Παρασκευή στο δεύτερο μέρο του λαού έβγαλε στην κυρία Εσμήν. Ωραία. Θυμάστε το τηλεφώνημα. Όχι, <σχ> αλλά δεν πειράζει. Oh, Ξεκινήσατε από τα χειρά τη Νάουσα και φτάσατε στα υφάσματα. Α, ναι, κάτι θυμάμαι. Σου είπε: Έχω φορέσει παντελόνια από το υφάσμα που πήραν από την Νάουσα. Ναι. Στι 25 Ιουνίου 1944 ο Ελάνδη μπήκε στην Νάουσα. Να ράψει φάσματα. Όχι. Ο εταίρο στην γερμανική φρουρά πήρε από το εργοστάσιο του Λαναρά 220 πορτία με ρουχισμό, κουβέρτε, δέρματα και υφάσματα για να καλύψει τι ανάγκε Των ελαφιστών. Αυτό που προσπάθησε να σου πει η κυρία Σμίνη πολύ συνομωτικά ήταν ότι ήταν στον Ελλάσσα. Φου είχε φορέσει παντελώνη από αυτά τα ρούχα. Ναι. Εγώ είχα Ιβάνιο όμω τίποτα. Ξέρει γιατί συνέβη αυτό, ε? Γιατί, γιατί δεν ακού τι εκπομπέ σα. Γι' αυτό Είναι ή επειδή έχω ρεφορμήσει και στηρίζω κασελάκι. Όχι, μήπως, όχι, γι αυτό? Όλοι οι φοπλιστές είμαστε. Όχι. Ο Φίνιο είπε την ιστορία στην εκπομπή τη 25η Ιουνίου. Αυτό που σου είπα. Ναι. Τα φορτία που πήρε ο Ελλάσσα. Ναι, τα... θα πρέπει να ακού και τι εκπομπέ μα τώρα ε, με αυτό που μου λε. Αυτό. Εκεί καταλήγουμε. Εντάξει. <laughs> Θα ήθελα, αλλά δεν δύναμε. Δεν μα αντέχω. Δεν σα αντέχει. Ναι. Δεν μα αντέχω. Δένει. Αλλά υποψιάζομαι ότι αυτό ήθελε να πει η γυναίκα. Το είπε πολύ συνομότερα. Μάλλον αυτό θα ήθελε να πει απ' έξω απ' έξω. Απ' έξω, απ έξω ναι. Για την ιστορία, ο Λεναρά υπήρξε δοσύλλογο, συνεργάτη των Ναζί και πλούτησε προμηθεύοντα το γερμανικό στρατό με στολέ και ρουχισμό. Αποκλείεται. Αλλά Αποκλείεται. Ναι. Και η εργοστασιά τη εποχή να είναι δοσύλλογο. Έλασε, παρακαλώ. Οι Ναουσέοι τον έχουν ετοιμήσει δίνοντα το όνομά του σε κάποιο δρόμο τη πόλη. Μπράβο Ναουσέου. Χρόνια πολλά για χθε. Ευχαριστώ. Γεια σου, αγαπητέ μου, Αποστολή. Γεια χαρά. Είσαι καλά, αγαπητέ μου. Είμαι καλά. Να χαρώ πολύ. Αποστολή, πήρα να μοιραστώ κανένα δύο σκέψει που είναι και δύο χονηρέ, τα έλεγα. Να το. Έχει διάθεση να τι ακούσει. Έσκεψα. Έτσι Οκ, okay. να το παλέψω. Ναι, ναι. Το ναι, πάει σε μένα ή κάπου αλλού. Σε σένα. Ωραία. Λοιπόν, Αποστολή, σκέφτομαι. Το Πασόκ κάνει εκλογέ. Δεν δε καλοκαίρι.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 Και λοιπόν, εκτό και αν επαναδραστηριοποιηθεί αυτό το τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο που λέγεται Λοβέρδο. Κι αυτό, και... κι αυτό. Κι άλλο κεφάλαιο. Εδώ σε θέλω κάβουρα που περπατά τα κάρνου. Αγάπη μου, τι να κάτω, Έχω αφήσει. που το τον τσίπρα στην αναμονή, θα βάλω και ο Λοβέρδο. Αυτό δεν το σχέθηκα, είναι αλήθεια. Έχει δίκιο. Δηλαδή, κάπου λοιπόν. με τα κεφάλαια μην έχουμε τράφικ, κάπου να γίνει ο... μια συνεννόηση. Ακριβώ, ακριβώ, ακριβώ. Και σε αυτά ξέρω, τα πάμε καλά σαν Ελλάδα. Αυτό ναι. Ενόηση, ναι, ναι, ναι. Στη συνεννόηση, ροή και στη λογική έχουμε τον ρυθμό μα. Το δικό μα, αλλά τον έχουμε. PHONE okay. <laughs> Να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και δια τηλεφώνου. Ευχαριστώ. Αν και λε ότι δεν τα πιστεύει, προφανώ είναι για το κέραμα γιατί δεν τα πιστεύει. Είναι το τελευταίο τηλεφώνημα που κάνω για τη φετινή σεζόν. Δεν θα σε ξαναπάρω. Καλό μήνα όλου. Καλό μογονιστικό καλοκαίρι. Θα κάνει κάποια εμφάνιση το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, όχι, από Σεπτέμβρη τώρα. Ε, το Σεπτέμβρη θα σε δούμε στο φεστιβάλ τη Κλέρε, φίλε. Α. δεν θα είσαι στο φεστιβάλ. Θα είμαι. Μου, ωραία, θα σε δούμε εκεί. Λοιπόν, ωραία, αν βλέπει να είσαι στην Πρασβρική και το κατάλληλο. Ναι, σηκό, αυτό το βοηθ Και το κατάλληλο κοινό της Τούρκος που δεν ξέρουν γκρι και μιλούσε αυτός αβέρτα Εκεί και νόμιζαν οι άλλοι ότι είναι <σταλεί> πολύ <σταλεί> γλωσσος <σταλεί> Παραμόνω! Να πούμε καλωμένα, α το πούμε και α πέσει χάμω. Ναι. κιόλα, θα, όλα, θα Ναι, ναι, ναι. Ομένο ο καφέ σπου... από αυτό το μήνα, κομμένο. Καφέ, πόνο. Τα κάκαλα θα μα κόψουν σε λίγο, αν και είναι σε υπολοιπό. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φορολόγηση, <laughs> ο καφέ όμω έχει, ο σερβιριζόμενο. Τώρα, άμα μου μιλά για σερβιριζόμενα ναι. κάκαλα, ναι, μπορεί να έχουν κάτι παραπάνω. Κανεί δεν ξέρει τι μπορεί να πάρει σε ένα μαγαζί. Μέχρι ναι. και σερβιριζόμενα κάκαλα. Αυτά τα δίνει η κυβέρνηση προ το παρόν. Λέγεται τι θε. Αφούτη θέλω, ώρεση. Ασχολούμαστε τώρα καμιά Πούκιδε, πέφτουν αυτά τα πουκούκια Για το εξαήμερο, κανένας κουβαίνει τα τίποτα. Για ποιο εξαήμερο, αφού αντέχουμε. Αν δεν αντέχαμε, να το συζητήσω. Αλλά αφού αντέχουμε και μπορούμε, Για οχταήμερο αντέχουμε. Τώρα που βγαίνει η Λεπέρι και θα γίνω και τη μόδα αυτά, Γιατί να μην ανέβει και το συνταξιωτικό όριο στα 87 Πριν καιρό σου είχα πει ότι όλα αυτά θυμίζουν Βαϊμάρη. Πριν πολύ καιρό σου είχα πει ότι κρωμάει παρούτη η δουλειά. Το θέμα είναι να σου όμω, Για να αλλάξει ο Ρού, ιστορίε ανέκαθεν από τα. Ο Ρού είναι αυτό ο τραγουδιστή, πώ δεν Rus, s'altro to cosmo, mo no sto zo, te no par bu canones. Ma amore seresti. Be, Rus o Dames Rus. Ah, o Dames Rus. sorry. Αίμα όχι από περίοδο. Εμα το δικό μας είναι το δικό τους. Όχι αίμα στον, να... ού, ούτε αυτό. Ενώ να αποκλείσουμε κάποια πράγματα. Όχι βρε ούτε αίμα. Γιατί και ο Λάθημος έτσι είπε αίμα θέλει. Αίμα να τα Όσκαρ. σε τα χέστα. άστα. Αίμα στο πεζοδρόμιο άλλο.